Αποστόλη. Ορίστε. Η συγχαρητή για την ελληνοφρένια, Ναι ελληνοφρένια που είχε τον κύριο Βλαδίμιο Κυριακίδη την κυρία Κωνστάδια Μιχαήλη, Χθε Μπαγκαρίδη τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη, τον κύριο Κώστα Πακογιάννη την κύριο Βασίλη. Τι τη θέλετε, την ψυχασμένη! ακόμα ή; την Κωνστάδοπούλιο εχθές Δεν καλά κι εσύ, ε. Έλα Έλα. Νάνο, νάνο Τού σου εγλειώδη, τύπεσαι, γυάρη, Το διάλαμικά. Για... Καλαιότητα και σαλλιά τύπε γιατί. Για τον τρόπο που μίλαγε εκεί με την άλλη να σου είμαι <laughs> <laughs> σε συνέχνηση πανούρι, με τη στάει. <laughs> Ακριβώ κάτι όριο στάγανη. Εγώ ποιο είναι ο πανούριτάει. <laughs> Εσύ να πανού, δε βάλει. Αυτό που παραδέχτηκα είναι ότι πώ κατάφερε τη Μέγγερα να πούμε και εδώ στο σαλλιά μα πάνω, πάνω τι πέταγε στι μυχτέ και σου απαντούσε σε χαμόγελο. Βοήθειε, φυλε. Κατάκουν <laughs> <laughs> <laughs> όλα είναι θέμα τρόπου. Δεν ξέρω ότι είτε συμφωνήσει από πριν. <laughs> <συμφωνήστε> και Η μόνη συμφωνία που είχαμε κάνει ήταν να συναντηθούμε για συνέντευξη. Και απάντησε σε όλα, ρε φίλε. Και άλλα πολλά που δεν πήγανε γιατί δεν χωράγανε. Θα το βγάλει δηλαδή ολόκληρη τη συνέντευξη κάπου να τη δούμε, Όχι. Γιατί δεν μου λεγεί, γυ... Γιατί έτσι. Φυλάκαμε. Φυλάκαμε τα κολομβέρια έτσι, γι' αυτό πήρα. Ήταν ωραία, φίλε, μπράβο τη. Μπορεί σου απάντησε. Νομίζω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκε για να ανοίξει η Τσολιά Σχολή Δημοσιογραφία. Και ο Τσολιά Ελληνοφρένεια. Ναι, βέβαια. Τέλεια. Γιατί. Θα Γιατί... έχει... σου κάνω πάει... πάσα για να πει πόσο καλό είμαι. Πά... έχει βάλει τα γυαλιά σε πάρα πολλού σοβαροφανεί δημοσιογράφου. Τι λε. Είναι εύστοχο, καυτικό. Και λίγα ερωτήσει. Και έχει και χιούμορ. Εντάξει, λίγα λες, μου φαίνεται. Δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμα τον αρχισυντάκτη που ήταν Σιριζέο πριν από το 15 Έγινε αντισυριζέο και τώρα είναι πάλι Σιριζέο. Ούτε τον παλούρδο που ήταν σαμαρικό έγινε Σιριζέο.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 Γιάννη Αποβίρονα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει για τη χθεσινή σου παρουσίαση. Βέβαια. Τη ζωή, μάλλον. Ναι, ναι. Πρώτα, η ζωή δεν μπορείς να σου απαντήσει εύστοχα γιατί δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη άτυρα Έδειχνε πάρα πολύ μόνη και το γελάκι πρόδιδε πάρα πολύ μοναξιά. Άτσα. Δεύτερον, η αριστερά πε στην κυρία Ζωούλα ότι δεν ήταν ποτέ μόνη τη. Είχε πάντα κίνημα μπροστά τη και ο λαμπράκι, πόσο μάλλον ο που αναφέρει. Και μην το σαν τον λαμπράκι το πρόσωπό τη, όταν έχει μοναδική. Που μοναχική πορεία Έλεος δηλαδή Γιατί δεν πόσο... κατάλαβα Γιατί η ζωή να μην συσχετιστεί με το λαμπράκι Τι είναι κάτι διαφορετικό Ε όχι τόσο πολύ Εντάξει κάποιε ψηλοδιαφορέ. Δεν ρε. έχουνε μέτρο αυτοί ε, για κανένα τί. λόγο Ε κανένα λόγο Αμετροέπεια έχουν και τίποτε περισσότερο Όμως η αριστερά θα πάει ψηλά γιατί έχει στόχου. Ενωμένοι και δυνατή. Ναι αυτό ακριβώς Επειδή δεν τα βγάζουν και πολλοί αυτά που θα σου πω, και ενώψει των πληστηριασμών, πρέπει να μάθει ο κόσμο ότι το hotel Club Casino Λουτράκι πέρασε από το πρωτοδικείο τη Κορίνθου κούρεμα 40% λόγω capital control και πτώση τη εργασία. 40% κούρεμα έκαναν σε κανέναν από αυτού που θα του πάρουν τα σπίτια τώρα, ξέρουμε. Έχει ανακοινωθεί τίποτα. 40% κούρεμα. Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν είναι ότι δεν θα γίνει. Δεν έχει ανακοινωθεί. Χτένισμα, βαφή. Αυτά μπορεί. Αυτά μπορεί. Θέλω και καμιά τρακοσαριά βλήματα να τα κάνω βάζα. Πού μπορώ να κάνω έτσι να πάρω τρακόσα βλήματα τα κάνω βάζα για λουλούδια. Γιατί τα βλήματα δεν είναι για τον πόλεμο, είναι για τα τραπέζια. Τα βάζουμε για τα βάζα, τα λουλούδια. Και καλά, και το ότι τα πουλάμε δεν σημαίνει τα πουλάμε για να σκοτώσουν παιδάκια. Yeah. Τα πουλάμε για να πάνε σε ένα μουσείο. Γιατί δεν και καλά πρέπει να σκοτώσουν αμάχου. Για βάζα τα πάμε, ρε παιδί μου, σου λέω. Ε, Έ, τι... αυτό. <laughs> για βάζα εννοεί στι κηδίε του μετά, ε. έτσι μετά. Ε, ναι. Άμα κάνω αλλαγή φίλου, θα γλιτώσω τα χρέη από την εφορία. Κάνε και βλέπουμε. Μπορεί να αλλάξει αφημία όμω. Μα δεν θα αλλάξω και αφημία. Θέλω να αλλάξω και αφημία μετά. Άλλαξε. Άλλαξε και όνομα. Πε το όνομά σου κίνημα αλλαγή, ξέρω εγώ. Το κίνημα μικρό αλλαγή, το επώνυμο. Αλλάζει αφημία, κόβει και τσουτσούνι. Τέλο. Γεια σα. Μην τον είδατε, μην τον είδατε τον Περικλή. Ελατρεύουμε Μόνο αυτό να ξέρει. Σε Αγόρια μου, και ό,τι κρατηθεί σε φορμόλη το θέλω. Κάνω συλλογή. <laughs> να σε καλά, να σε καλά. Ήθελα να παρακαλέσω για κάτι, μετά από 40 χρόνια φορολογούμενος που είναι, να μην αποτελέσει η εκπομπή σα για την πόλη των 200-300 ενός εκατομμυρίου βλήματον αλλά με μία προϋπόθεση να φύγουν άλλα 300 βλήματα μαζί. Θα... Βάλε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Ξηλία, δεν ξέρω τι σημαίνει κρούσο, δεν έχει Έλα, Παστολάκη. Έλα, παιδί μου. Τι κάνεις αγόρι μου. Καλά, εσύ. Τίποτα. Εγώ είμαι χαρούμενο γιατί πιάσαμε του Τούρκους τρομοκράτε. Ε ναι, εντάξει. Τώρα, ό,τι <συγλώσεις> μπορούμε εν ώψη η επίσκεψη Ερντογάν θα το κάνουμε. Το <συγλώσεις> λεγόμενο αυτό που δημοσιογραφικά λέμε εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία, που λέγονται διάφορα, κάνουμε μασάζ. Μασάζ <συγλώσεις> τον Ερντογάν. Ή έχουμε ασφάλεια, ή δεν έχουμε. Χωρί διαζευτικό είναι. <συγλώσεις> δεν έχουμε. Πώ πα. Καλά, εσύ. Εξατάται τη θεωρούμε καμπήση. Μου έρχεται η Κωνσταντοπούλου που είχε τα φέρει, Καμπάκι. Ναι, δεν τα κατάφερα. Την πάτησα. Στύπησε εμένα. Είμαι άγριο εγώ. Άγριο. Αυτά τα άγρια δεν μπορώ. Ακού, όλο αυτό ο τόρο που γίνεται με του ηλεκτρονικού δεν είναι να μυθιάσει το σπιτάκι του κάθε που χρωστάει στη τράπεζα, είναι να απαξιωθεί όλη η εκείνη την περιουσία τη Ελλάδα. Άρα, πού μα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μη... Κατά τη ιδιοκτησία <χει> ερχόμαστε, κομμουνισμός Έτσι. 2018, ΝΑΤΑ! Θα μου πάρει το σπιτάκι η τράπεζα που το χρωστάει. Να σου το πάρει, <χει> τι να το κάνει, δέσμευση είναι, η φυλακή σου είναι, δώστο! Θα μου πάρουν και το άλλο τσάμπα και τα έχουν Και το άλλο τσάμπα τι θα κάνει, Να έχει τυγαγμένα <χει> τα τρ <τρεπεζογραμμάτια, χει> Ποιος δώρο μωρέ, ποιος δώρος, σιγά Απαξιώνει κι άλλο τη περιουσίε του κόσμου Σιγά την αξία που έχουν περιουσίε του κόσμου Σιγά την αξία που έχουν οι ζωές του κόσμου Άσε μας, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε Από ότι μαθαίνω ξεκινάει αντάρτικο κίνημα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Δεν κληρώνω, δεν κληρώνω <ΣΣ1> <ΣΣ2> Που δεν θα κληρώσουν σπίρια για πληστηριασμούς Αυτό, Πανικό θα γίνει, της πουτάνας επικεφαλής οφείλης Γεια σου, Αποστόλη. Yeah. Μήπω την Παρασκευή θα μπορούσε να βάλει τα λεφτά που υπάρχουν που λέει ο Παπανδρέου και μετά να είναι ο Μητσοτάκη και ο Τσίπρα. Δηλαδή όλη την φιλολογία, όλη την φιλοσοφία των λεφτάων. Τώρα που άκουγα αυτό για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά, κάνε ένα ποτσπούρι να πούμε με όλου αυτού που λέγουν Λεφτά υπάρχουν, λεφτά ξέρω εγώ λεφτά και το τραγουδάκι για τα λεφτά τα κάνει όλα. Θα το κάνει καθικά και θα σου έχει, για σου Το β' yeah. Λεφτά υπάρχουν για, για τα λεφτά. λεφτά, λεφτά Τα κάνει όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Λεφτά υπάρχουν. Μα θα έρθει η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστά. Σχεδόν άπειρα λεφτά υπάρχουν. Για τα λεφτά τα κάνει για τα λεφτά δε μ' αγάπα. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστά. Λεφτά υπάρχουν. Πε μου πόσο με χρεώνει, Δύο φίλια που με κερνά Ξέρω γιατί με πληγώνει και γιατί με τυρανά. Λοιπόν, πού είναι τα λεφτά. Λείπουν τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά, Για τα λεφτά τα καμισόνα, Για τα λεφτά δεν μ' αγάπα. Αδική την κυρία Μαρέβα, δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ, Έχασε και τα λεφτά που έβαλε. Μα θα έρθει ποτέ η ώρα και δεν θα ξέρει που χρωστά. Πολύ με ρωτάνε, Με ρωτάνε εσύ ακριβώ τι είσαι. Δηλαδή, α ή Κι εγώ τι είμαι ο μαλάκα; Στο κολονάκι είναι ένας σκύλος Ο Βαγγέλης έξω από το Εβερест Είς τη Λουκιανού Το μάτι του σ' ακολουθεί Θέλεις δε θέλεις καθώς βυθίζεσαι Στο βίο που λες πως θέλεις για να ξεφύγεις Από το βίο, από το βίο του διπλάνου Μίλησε ο Τσίπρα στα γαλλικά. Ναι, και μια χαρά μίλησε. Νο, Νο, Νο, Λίγα, αλλά καλά. Τα υπέροχα γαλλικά του Μπαλούρδου την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι για να πάρει μαθήματα και ο Τσίπρα. σαλούα του, Se balu rzadzli Feliks Journalist, komu asabah? Zewią trę a węg prekate prułamasz ze futbol. Zere regreteria. <śmiany> Widzaj <śmiany> tych gołmenej, spużelu na piąstunę, po kataftnun, a po kilje zytonieś. Dymenej kolor ja na parę.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 Το βακαλά, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Ε, ε, έξι φύλλα. Φι, δηλαδή το Βακαλάο. Έξι, έξι, έξι φύλλα, ναι. Θα σβήνω. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό, μέσα τα λησάξει. έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα, κομμάτια, κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα Κάτι θα βρείτε, αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόμουμε που λέτε με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια, Α. οι πλευρές να είναι 4 επί 6. Α. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Α, ναι. Μην έχει τώρα μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρει πιο ψήθηκε καλά. Α. Είναι σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, όχι το, το κόκαλο, δεν θα κοπεί το κόκαλο. Τρει ντομάτε, κρεμμύδια. Ναι, Τρεις Τρεις κρεμμύδια, ναι, ναι. Μπαχάρι. Ό, και μπαχάρι αναλόγω τα γούστα. Είναι, και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Ζέρι, <laughs> μαστίχα και άλλα μαζί. Μαστίχα και άλλα, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Α. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μαζίσετε. Και όταν, όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα. Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κομπανισμένη λέει. Και από κάτω λέει γαρίβαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε hey. έχει πει ο γιατρό δεν κάνει να μασάται ή hey. κολλάει hey. τα δόντια ή θέλει ζάχαρη το δόντι, θα την χτυπήσετε ε, κομπανισμένη κάτω. Με... Την κομπανίστε να γίνει λιάτσα. Και. και μπούκοφο, μπούκοφο. Α πέρε λεπτά στο φούρνο, δεν δυνάσπω. Ναι. Θα τα βάλουμε στο κρεμπί, στο γατσαρόλα. Ναι, τέλεισπου. τι, τι φα αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Να τσιγαρίσουμε, να βάλουμε. Τη... Α, και πιπεριά. Οπωσδήποτε πιπεριά τη παιδιά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνη. Να σας πω, τίποτα άλλο Το μεράκι μόνο, μένει και η καλή όρεξη Αυτό, είστε καλά Άνιθο βάλατε, σας είπα, άνιθο ε, Λίγη ζάχαρη. όχι Δεν σας είπα, Τι Λίπατε, δεν το είπα, και άνιθα, λίγο, ε Ναι Κι αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει Λιαστά, λιαστά αρχιντο κούκουτσα Απογειώνει τη γεύση Στο Είναι ένας σκύλος που το ξέρουν οι καίοι μόδιστροι κι οι, οι σεξυφτήσικες Οι σιλουέτες που στα εξώφυλλα υποφέρουν κάτι σκιές Που μια την άλλη λέμε πως ξέρουν και λένε αγάπη μου, λένε αγάπη μου με όλο οι διές Σε παίρνω τώρα γιατί θέλω μια παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή να κάνω κράτης Λοιπόν, κοίταξε, είδες που βγήκε ο από ο Παπανδρέου, ο μεγάλος ο Που μίλησε για την Κεντροαριστερά Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις Σαρδάμ Γιωργάκη ο Παπανδρέου Με συνδυασμό με το τραγούδι Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό Άντε, καλή συνέχεια Άντε, για. Λεφτά υπάρχουνε Όλοι <Τολλοι> σε φωνάζ Εγώ έσωσα τη χώρα από τη χρεοκοπία και είμαι περήφανος γι' αυτό ήξερε <Τι> μονάχα να διατάζεις Απολύτως! Απολύτως! Και στο γραφείο μέσα! Απολύτως! Και τρέχα σου κι εγώ Κι εγώ Για να με κοιτάζεις. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω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 από Θεσσαλονίκη. Καλά είναι. Δεν έχει λίγο ψύχρα. Ε... Έχει. Έχει ήλιο, αλλά. Με δόντια. Με δόντια λα... και βαρδάρι. Όχι. Και βρωμόνερα. Αποστολή? Τι. Ευχαριστώ, ήθελα να σου ζητήσω. Ένα ηχητικό, όταν είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του Μπολιόπουλου, Είναι ο Καπιταλισμό Η Λύθια, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τον είχατε φέρει τον Άδωνη Γεωργιάδη στο στούντιο. Είχαμε πολύ ωρεέ ιδέε τότε. Αλλά ένα ευχαριστώ, δεν έχει πει, μα σωστάει. Τέλο πάντων. Είχαμε αρχίσει να του ξεπλένουμε από τότε εμεί. Αχ, είσαστε πάρα πολύ καλή. σα αγαπάω πάρα πολύ. Τι Μωρή δεν είπε το απόσπασμα, τι θε. Από εκείνο το ηχητικό τον είχατε εξαναγκάσει κατά Με τρόπο να δωρήσει κάποια βιβλία. Α, του Μπογιόπουλου, ναι. Το βιβλίο έχει τίτλο, το θυμάσαι το τίτλο. Είναι ο, καπιταλ... Φτεί, ο καπιταλισμός και... Είναι ο, ο, ο καπιταλισμό καπιταλισμός, τώρα, με το δικό τρόπο, οι 5 πρώτα. δεν μπορώ να κάνει πράγματα. το Θα, ναι, να βάλω κέρμα. θα... θα το παιδί μου και θα τρέπετε. Πέντε... Πέντε... πολλά να ακούσει το παιδί σου θα να τώρα. τώρα! Τώρα, τώρα! Μπράβο, ε, αν μπορείς να εκμεταλλευτεί κάποιο κομμάτι από κείνο που λέει τη φράση αυτή ο Άδωνης με, μαζί με διάφορες σύγχρονες ερωτήσεις διαφόρων και η απάντηση να είναι αυτή Πολλοί με ρωτάνε, με ρωτάνε εσύ ακριβώς τι είσαι πέντε Είναι ο καπιταλισμό ηλίδιε Με αυτόν τον γνώμονα στο μυαλό μας θα διαναμηθεί και φέτος το κοινωνικό μέρισμα Οι πέντε πρώτοι θα το πάουν να απέτηλεφορήσουν τώρα Τώρα, τώρα, τώρα Σ Τώρα, τώρα. Ο Βαγγέλης που τελευταία Μόνο εμένα ακολουθεί Σώπασε κύρα Δέσποινα Και μην πολύ δακρύζεις Όλο τον διώχνω Του φωνάζω Πάλι Του φωνάζω Πάλι Με χρόνους καιρού! Πάλι δικά μας είναι Μου βυθίζεσαι Στο βίο που θέλεις και με κοιτάζει και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ Σε ευχαριστώ Βανίγιέρο Μια παραγγελία για την παρασκευή ρε. Ορίστε παρακαλώ Πάλε μας με φίλε τον κύριο Βασίλης Τα αρχές που έπαιρνε τηλέφωνο εκεί με τα αφίδια και τα έτσι Πρώτα-πρώτα τηλέφωνα του κύριο Βασίλης okay. Αρχή Έλα, Γεια σας αποσύλλη Γεια σας Ε, για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια, τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ καλαμπουρτζή είμαι. Άκουγα καλαμπουρτζή. Θα πει να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμό, ο τηλεοπτικό, μη βάνει όλο χελώνε σε Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίε, να το γυρίσουμε σπουδά. Όχι καρχαρίε, ακούσει όλο να... να βάλει διάφορα άλλα, τοπία, όχι φίδια και χελώνε. Εναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνε. Όχι, τα... δεν υπάρχουν. Λάθο κάνει. Δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνε. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Φτι Άλλα τοπία της ε, και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα Είναι, είναι, είναι, είναι ζωντανή, δεν θέλουμε ζωνεφίδια εμείς Καλά Βάμε και τρώμε και βάνε φίδια και μαλακίες Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια Εμείς δεν τα τρώμε μας Έλληνες εμείς Και μην με νευριάζεις τώρα Ε τώρα όμως θα είναι λόγω Ολυμπιάδας Είναι τη μόδας να φάμε και εμείς λίγο φίδι ΦΑΤΑΣΗ <ΣΣΣ> ΦΑΤΑΣΗ Αγάπη, πιάσε μια μπίδα. Για την άλλη Παρασκευή δώσε παραγγελιά για όλου μα το μεγάλο μα με την Καρέζη και το Ξυλούρι. Πάντα επίκαιρο και τώρα περισσότερο από ποτέ. <Τι>